Εύχομαι να μην συμβούν τα ίδια γεγονότα τα οποία είναι λυπηρά και αν μη τι άλλο δείχνουν έλλειψη σεβασμού της κυβέρνηση, στους νησιώτες που έχουν σηκώσει και σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και αν ένας λόγος που η χώρα μας ε, αναδύθηκε για τον ανθρωπισμό της ε, και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξία ε, είναι οι νησιώτες ε, με τα γεγονότα αυτά ε, δυστυχώ. Μας προσβάλλουν όλους. Είναι λυπηρά ε, το θέμα αυτό το τόσο σοβαρό για τη χώρα μας και για όλη την Ευρώπη. Θέλει ε, συνεργασία, θέλει από κοινού αποφάσεις ε, και όχι μόνο μερός να, να στέλνει η κυβέρνηση τα ΜΑΤ για την ε, αντιμετώπιση τη λιβερή, ε, επαναλαμβάνω, αυτή που βλέπουμε τώρα στις, ε, στα μέσα ενημέρωσης. Ε, mm -hmm. νομίζω, νομίζω mm -hmm. ότι αν μην διάολο, και ο ίδιος ο Υπουργός ο οποίος κατάγεται από την ΧΙΟ ε, δεν θα έπρεπε ε, να συμμετείχε σε τέτοιες αποφάσεις είναι λυπηρό πραγματικά εμείς ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ε, το πρόβλημα γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι με κλειστές δομές που δεν θα είναι στην ουσία κλειστές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους ειδομές στις αλλά ε, με την απόφαση της κυβέρνησης που λέει ότι θα επεκταθούν, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα έχουμε περισσότερους χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό και επιζήμιο για τα νησιά μας.